Στοίχη 11-15 Απαγορεύει στα γυναίκας να ομιλούν στα δημοσία συναθρήσει των πιστών. 11 Η γυναίκα ασμανθάνει τη σωτηριώδη γνώση του Ευαγγελίου ήσυχα, χωρίς να δημιουργεί θόρυβον με την πολυλογία ή τα σαντιρήσεις τη, αλλά να δεικνύει πάσαν υποταγήν. 12 Δεν επιτρέποδες στην γυναίκα να διδάσκει στα συνάξει τη λατρείας, ούτε να εξουσιάζει και να γίνεται κυρία του ανδρός της, αλλά οφείλει να μένει ήσυχο χωρί να αντιλέγει ή να θορυβεί. 13. Δεν πρέπει δε να εξουσιάζει τον άνδρα τη η κοινή, διότι ο Αδάμ επλάστη πρώτο, έπειτα επλάστη η Εύα για να είναι βοηθό του ανδρό. 14. Και επιπλέον ο Αδάμ δεν εξυπατήθη από το φίδι, η γηνή όμω εξυπατήθη από τη συμβουλή του φιδιού και έπεσε στην παράβαση. 15. Θα σωθεί δε κάθε γυναίκα με την γέννηση και την ανατροφή τέκνων αρκεί να τηρήσουν οι γυναίκες πίστηνοι στους άνδρας των και αγάπηνοι σε αυτούς και να διαφυλάξουν με σοφροσύνη των αγιασμών της αγνότητος.